Ούτε ανομία, Υπάρχει ένα κλίμα πρωτόγνωρο, κάποιε ημέρε υπήρχε, όχι καθημερινά, για το νησί μα από την ένταση που προκλήθηκε στο κέντρο προσφύγων και μεταναστών. Καθώ επίση ε, και στο λακί για κάποιε ώρε ε, το Σάββατο. Από εκεί πέρα, εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλου όσου θέλουν να επισκεφθούν το νησί μα, σε όλο τον κόσμο, ότι υπάρχει ασφάλεια πάνω απ' όλα. Δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει θέμα κινδύνου. Οπότε, περιμένω όλου. Όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν τι διακοπές τους, να έρθουν στο νησί μας και ε, διαβεβαιώνω ότι θα απολαύσουν όπως πάντα τις ομορφιές, τις υπέροχες γεύσεις και την υπέροχη θάλασσα που έχει το νησί μας τώρα. Όσον αφορά για τα επεισόδια αυτά, Υπήρχαν όντως κάποια επεισόδια στο κέντρο και για λίγε ώρε όπω σα είπα στο λαγί. Νομίζω ότι τώρα τι τελευταίε δύο-τρει ημέρε έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Εύχομαι να παραμείνουν έτσι. Ήδη έχουν, έχουν ανακαλυφθεί. Έχουν απομακρυνθεί, αυτό ήθελα να σα ναι. να πω. Απομακρυνθεί και οι 25 29 ανήλικοι όμω. 29 ε, ε, ανήλικοι σε παρένθεση. Εγώ θα το πω γιατί δηλώνουν περισσότεροι ανήλικοι. σω να μην είναι και όλα στα είναι στο όριο, ε, ενήλικα με ανήλικο. Πάντως απομακρύθηκαν τα, αυτοί που δημιούρισαν ε, την ανεξέλεκτη κατάσταση. Ε, πιστεύω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Υπάρχει και η ενίσχυση της αστυνομία, οπότε νομίζω ότι ο καθένας θα συχθεί πλέον καλύτερα για να αντιδράσει με τον τρόπο που αντέδρασαν.